Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας» Διαβάζει, ο Γιάννης Μποσταντζόγλου Μουσικέ δείξεις, Δημήτρης Αρσενόπουλος Τεχνικός ήχου, Τάσος Μακασχέτας. Παραγωγή του Γιώργου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα. Ο Μούσμουλος «Πώς έφτιαξε ο Θεός τις Μουσμουλιές» «Να, είπε μια μέρα, ρε δεν κάθομαι να σκαρώσω ένα δέντρο κορόιδο, να σπάνε πλάκα τα υπόλοιπα φυτά» και φώναξε τον Αρχάγγελο «Ελα εδώ ρε Γαβρίλη το λοιπόν ο Γαβρίλης, στάθηκε Κλαρίνο Διατάξτε κύριε κύριε Πιάσεις το τάκα τάκα ένα συνεργείο αγγελάκια Να βάνε μαγεροχυτώνες Και αμολυθείτε να βρείτε με λαχρινό χρώμα Έτσι και το βρείτε σου χωδώ ένα σχέδιο Πιάσε να φτιάξεις μια μουσμουλιά Το δέντρο μεγάλα φύλλα το θέλω Καθότι τα μεγάλα θα φορεθούν πολύ φέτος και να έχει καρπόν τα κουκούτσα να τρώνε το ψαχνό, διότι μα είναι και χρήσιμο. Τα κουκούτσα, μάλιστα. Θα τα παίρνουν οι ευσεβεί να τα κάνουν κομπολόγια για τι προσευχέ. Μεταξύ μα, Γαβρίλη, όπου ακούς πολλή προσευχή, μην του παραπιστεύει του ευσεβεί, γιατί πάνε να με ρίξουν. Δεν του ξέρει εσύ τι κούμα ασκά είναι οι ευσεβεί. Άντε το λοιπόν, πάνε και ο Θεό μαζί σου. Έκανε κατά τη μεγάλη προσταγή ο Γαβρίλη, σκάρωσε τη μουσμουλιά. Την ίδιο θεός με τα κανοκιάλια, ευχαριστήθηκε και του άδια άδεια εξόδου με τα δημοσίων θεαμάτων. Κι η μουσμουλιά, δετράκι κορόιθο, ανθίσε την άνοιξη, πέταξε κάτι ξομπλιάρικα λουλούδια, δέσανε τα λουλούδια, γίνανε καρπί και τα φόρτωσε ο Εφραίμης έσουλας που ήταν και αλήθωρος στο χειροκάρος του. Πώς να τα ο άνθρωπος με το μουσμουλό. Είχε βάλει κάτω την κλάδα και πάνω τη φωνή ο Εφρέμισο ο Σέσουλας, γέμισε τον πάνθυρ, το καρότσι του, ό,τι φρούτο βγάζει εποχή, έπαιρνε μαχαλάτσου λιτό και μάλωνε με τις νοικοκυράδες. «Πάρτε μανταρίνι, πάρτε καρπούζι, πάρτε μουσμουλό», είχε και την παλάτζα στο ξύκικο, γράδο, σφραγισμένη να πούμε από την αγορανομία, αλλά ο από τα μετρημένα τρώει. Έριχνε και την αφέλεια ίσα μπροστά Μίλαγε και βραχνοσέρτικα Καλό μαγκάκι φουκαραδάκι μίτε που την έπινε Μήτε που κοκάλιαζε τα λεφτά του Στο τσίμα τσίμα τάφερνε και την ψιλογάζων Το οποίο... Η Πέθριος Φρουτό Πόλης έγραφε η Ταυτότητα και τον τραβάγανε καμιά βολάκες ο τμήμα την μπασκινάκια ζώδικα διότι έτσι και πουλάς μουσμουλα βρίσκεις τον πελά σου έτσι και πουλάς μυαλό βρίσκουνε τον πελά του στα μπασκινάκια Κακία δεν κράταγε ο Εφραίνης σου λέει κάνει τη δουλειά του ο μικρός έτσι και δεν εισπράξουνε πενήντα εκατό προσθήματα από που θα πληρωθούνε πρόεδροι και γραφιάδες και μπασκινάκ και Έσκαγε το λοιπόν το παραδάκι του και σάλα με υγεία και ξανά βγαίνει στη γύρα. Πάνω στο μακρινό στο χωριό του εγγραφή του γράμματα. Αγαπητέ μας η Εφρένη. Κάθε φορά που της ψώφαγε Κατσίκα ήθελε παπούσια και φάρμακα, τον θυμόταν ότι είναι αγαπητός και πάγαινε στο δάσκαλο να της φτιάξει το γράμμα. Μουσική Μουσική Τότες που τον είχε μικρό, ονειρευότανε, δες τώρα πλάκες, να τον έκανει παπά και δεσπότη, γιατί... Βαφτίσανε και Εφρέμ, που είναι όνομα σημαδιακό, Παπά Εφρέμ, ωραία πράγματα. Του βάλανε κεράσα άσπρα, παπάδο παιδιάστηκα, να βαστάει το ξαφτέρυγο και να βοηθάει στα ιερά. Έλα όμως που ο μπάσταρδος ήταν αγόρι άτιμο και δεν τα ήσυχα. Πρώτα έβγαινε με μια τσάγκρα μπρος το γεμί και βάραγε τα σπουργίτια. Μετά τσακώθηκε με τον παπά γιατί του τα πρόσφορα. Τα έπαιρνε, ανηφόριζε, τα δίνε στους μπαναρέους και του δίνανε με τζήθρα. Στο τέλος, το κυνήγησε ο παπάς και έτρεχε μετά σπροράσο σαν ζωντόβολο πάνω από τους φράχτες του τροσδό, μέχρι που μπερδεύτηκε το ράσο του σε ένα παλούκι και στον έκανε ο παπάς στα λατιού. Πάνε το λοιπόν οι καλές σχέσεις του με την εκκλησία και κατέβηκε κάτω στα γρήμιο, μην κάνει με τα καπνά. Έτσι που πόσιαζε τα καπνόφυλλα, ξεφύμανε ο Εφραίμης και έβριζε του καλού καιρού να βγάλει τάχτη του, που ως υποψύγιος ιερέας δεν είχε βρήσει τόσα χρόνια. Έλαχε τώρα ένας εξπέρυς να είναι θεοσεβούμενος, διότι έκλεβε της Παναγιάς στα μάτια του σεμπόρους του. Δεν σήκωνε λοιπόν η συνειδησή του να του οι και τον διακάδωσε. Φύγε κεράτα να μη σου πω καμιά Παναγία, δεν τρέπεσε ρε να βρεις τα ιερά στο κοτσάνι κρεμαστό ο Εφρέμις, Είδε και είδε, Κατέβηκε στην Πάτρα Ωραίο μέρος, μεγάλο Είχε και κινηματόγραφα Του πέφτει πλάι ένα μαγκάκι πατρινό Του ξηγέντε μια φτιάξη Πας ρε, να σου γεμίσω μια βαλίτσα χόρτο Το πας στην Αθήνα Ήτανε κάτω τα άλλα δουλειά Χόρια να πούμε και το σιτήριο πλερωμένο Ούτε και πού ξέρε το κορόιδο τι κουβαλάει Σου λέει Χόρτα είναι! Μπορεί να τα θέλουνε και για πίτα. Τι ιδέα είχε το παιδί περί ηνδική κάναβη που τη στις γλάστρες. Το μαγκάκι εξάλλου δεν γινόταν να την κουβαλήσει διότι τον είχανε ψηλιάσει και έδινε στόχο. Κουβάλισε το λοιπόν το χόρτο στον άνθρωπο Εφρέμης. Λέει ο άνθρωπος κάτσε να κάνεις ένα τσιγαράκι να στρώσει κεφάλα. Ο Εφραίμις δεν γνώριζε περί τσιγάρο, λέει, «Δε φουμάρω». Τέτοια. Τον ανθίστηκε το λοιπόν ο άλλος και του την κόλλησε. «Αδερφάκι, πιτσιρί δεν το ξέρω τι είσαι μούσμουλο». Και πατήσανε το χάχανο κάτι άλλη του ταραφιού. Μούσμουλο ένας, μούσμουλο άλλος, να σου τον μούσμουλο τον Εφραίμι με κατώ τάλαρας τσέπη να τυράει τα φώτα και να χάνει το μπουζούλα. Έπεσε το λοιπόν κάτω στην φρουταγορά, ή του να ένα εκεί που τον έκοψε και τον πήρε να του κουβαλάει καφάση. Κονόμαγε τέσσερα πέντε τάλαρα, τάραξε τη μακαρονάδα και του ολίγου κοιμάδε, και έβαλε και στην πάντα άλλα Έλα Έλαχε τώρα ένα πλανόδιο να έχει ανάγκε. εσύ, του κάνει, τι κάθεσαι και περιμένει να προκόψουμε τα καφάσα. Δεν ρίχνει τα ταλάρά σου να πάρουμε καρπούζι να βγούμε τσάρκα να οικονομήσουμε. Χορτώσανε το καρότσι, αλλά ο μούσγουλος όλο και έπεφτε να παρά πίσω, διότι ήταν να πούμε περιστεράκι από φτιάξεις και δεν καταλάβαινε ότι του την ανάβει ο άλλος και ολολογάριαζε πουλήσαμε να πούμε 300 κιλά από 60 λεφτά και πως πρέπει να έχουμε 180 φράγκια. Πως εγώ τη γαζώνω με 50 λεπτάρι. Λόγω όμως που ήτανε δυσκύλιος στο μαθηματικό, σου λέει έτσι θα είναι και με παίρνει στο λαιμό της η αριθμητική. Και επειδή να πούμε τα πενήντα είναι πιο πολλά από τα 25, ήταν και ευχαριστημένος από πάνω και φώναζε «Όλα τα σφάζω», λες αδερφάκι και πήρε παράσιμο στον πόλεμο. Έλαχε τώρα ένα αυτοκίνητο, μια παλιοσακαράκα του κερατά, να μην προσέχει ο δικός του και να τον πάρει το συνεταίρο του με το φτερό Λόγο Λόγω που τον πέταξε σε ένα χαντάκι, βάρεσε την κεφάλα του στο τσιμέντο και πάθε μεγάλη ζημιά, ο περπόθανη. Λέει ο σοφέρης στο δικαστήριο, «Τι με νημής». Ο δικαιγόρος δηλαδή, και δεν είχε και κανένα ο άνθρωπος, γλίτωσε η ασφάλεια και έμεινε πολύ ευχαριστημένο. Το καρότσι όμως του είναι του Εφραίμου, του Σέσουνα. Όταν τον καλέσανε στο περιοδεύο να πούμε, τον βρήκανε σκάρτο. Ρε εσύ, πλερώνεις τον μπακάλι και κοιτάς το χασάπι. Όχι αφεντικό, αλήθωρος είναι». Συλλογίζε το αρχίατρος να έχουμε αλήθωρος να τρώνε τι κουραμάνε του ενδόξου δόξου μας έθνους Κόφτωνε τον κερατά και τον έκοψε Το πήρε επι πόνο ο Γιατί δειρά δυναμικονομήσω και εγώ δυο σόβρακα κάνω το και να ορδοζαπούνει έκασον σάβατο Και μετά θυμήθηκε που ο γιος του προέδρου στο χωριό του Είχε ένα ψάθινο καπέλο τα καλοκαίρια και έγραφε στην κορδέλα Πάνθη Και έπιασε μπολιά και έβαψε το καρότ Πολύ ωραίο όνομα, πάνθη, τι θα πει δεν ήξερε, αλλά τ' άρεσε και το ονόμασε έτσι. Καλά πάγινε θα μου πει σε δουλειά. Ε, και πουλάγι και κονόμαγι, τ' άρεγνε κοφτη, τσέπη, έβαλε και στο κατάστημα ένα ραδιοφωνάκι τρανζίστορ να ακούει τα ρεμπέτικα, καλά παιδιά. Μου αδερφάκι, που δεν γίνεται να είσαι στην πιάτσα και να σε αγαθιάρεις. Έτσι και δε ρίξεις γιορζάρια, έτσι και δεν φουμάρεις ένα πατικό, έτσι και δεν τα πάρεις απογκώμενα, τι σοϊ παιδί της πιάτσας είσαι. Μους μου λογενήθηκες και στο τέλος ακαταλήψεις με μαγαζί και με βιβλιάριο στην τράπεζα, χάλι να πούμε να σε κλίνει ρέγγες. Τον πήρανε λοιπόν στο ψηλό τα μαγκάκια και τον δουλεύανε γαζότα. Ρες εσύ μους μου λε, κι άμα έπεφτε καμιά καθαρή, τότε τη βάζανε να του πέσει σοφράνο και να του κάνει Πολύ σε γουστάρο. Τώρα θες η αλληθοράδα του θες που ήταν αισθηματίας παιδί, ιδάγκωνε την αχλάδα του κορόιδρο. Κι άμα οι πονηρή το προχώραγε, ξυλωνόταν κανονικά και τα χάλαγε. Καθώςον πώς να το κάνουν αφού ο Θεός έπιασε τη σαμαροπαίδα μας και την έφτιαξε έδα, όπουρμας χρειάζεται στη ζωή και η γενέθλια. Το κακό είναι που τούτες δω που τα μασάγανε πρώτα και τον αφήνανε στο κάτυλο. Δεν αρτήθηκε από θηλυκό. Μόνο εκείνες που έρχονται για έξι τάλαρα και μετά σου ζητάνε εφτά για να δώσουν κάτι της υπηρεσία. Το βρήκε το λοιπόν μου του Πάκη ο Εβραίμης και πάγαινε πιο εκεί και πέραγε ζάχαρη, διότι και πιο φτηνά και εντάξει χρόνια. Τώρα πώς και έπεσε η γεωργία η Μυτιλίνια, είναι μεγάλη δουλειά και έτσι την έπαθω ο στο Κορόιδο. Η μέρα τεινά δηλαδή, μπαίνει στο τσαρδί της ο Νιόνιος ο Σαραλάτος ο ανθρωπός της και κάτι μούτρα εισαμε εκεί κάτω να σφυγγαρίζουνε τα σανίδια. Η Γεωργία κόβει τα κόζα, δεν τις γουστάρνει και του πετάει πετιμέζει. Τι έχεις μάνα μου. Φτιάξε καφέ. Του φτιάνει το καφέ, πιάνει δυο γεμάτες ο Νιόνιος και πετάει σάλια. Κι το πράγμα το χασισάκι που φέραμε από τον Περούτη. Σάμπος και θα μας το φάει ξάφρα η ασφάλεια Της κόπηκε το αίμα της κόμενας Διότι της είχε τάξει και φουστάνι Και τσάντα και παπούτσι μοντέρνο Ο μιλόνιος. Μη μου το λες Σου το λέω μωρή Και της τη χαρτί ανοιχτό Όπερ δηλαδή ήταν ο έμπορας τώρα που τάχε και χρηματοδότησε τη δουλειά. Καλός κύριος με τρίλια δικά του, με μαγαζί πλούσιο, κανένας υψηλιαζόταν ότι μπορεί να ανακατευτεί με δουλειές με μαύρη. Είχε και ένα σπιτάκι στην κηφισιά. Καλό σπίτι, παραθερίζανε τα παιδιά το καλοκαίρι με δασκάλα γερμανίδα. Λοιπόν, λοιπόν λέει ο έμπορας θα τα πάρω εγώ. Θα τα θάψω στον κήπο μου και θα παίρνετε λίγο λίγο να το πουλήσουμε λιανοτάρι. Αφού να πούμε και το λιανοτάρι αφήνει περισσότερο και τα χαρμάνια πληρώνουν τις πέντε δωδίες άλλες πέντε. Ωραία. Μπαίνει όμως στη μέση ο Βασίλης ο Μαύρο και ανεβαίνει κανένα δυο βολές στην κυφησά να πάρει το πράμα. Τυχαίνει τώρα από την άλλη μεριά και το Βασίλη το Μαύρο του έχουν πατήσει κατιστάμπες μυστήριες. Αφού η πάσα ασφάλεια το ξέρει ότι είναι έμπορος το παιδί. Το βλέπουνε να μπαίνει στα λεωφορεία μια, το βλέπουνε δυο, πέφτουνε στο λακουβάκι το πονηρό. Τι κάνει αυτός πάει έλαση γηφυσά, Τι στείνουνε, παίρνουνε άνθηση ότι πάει στο σπίτι του έμπορα. Α σου λέει, κάτι τσιμπούρια έχει ο σκύλος Με την ξεμπούκα τον σταματάνε, του βρίσκουνε το αγαθό. Που το κονόμησε. Ο Βασίλη είναι σκύλος, δεν λέει τίποτα. Τρώει ξύλο, άχνα δε βγάζει. Τώρα όμως το πράμα πρέπει να φύγει από εκεί και να πέσει σε άνθρωπο που δεν δίνει πονηράδε. Πού να το πάνε, Σε τούτη εδώ την κουβέντα, να σου και παίρνει αγιόξο από τη Γεωργίας ο εφρέμισο έσουλα με το καρότσι του. Συλλογίστηκε η Γεωργία το φορεματάκι και την τσάντα, τη τζάντα, τις έκοψε. Να το φυλάξει αυτό. Ποιο. Ο Μούσμουλος είναι κορόιδο. Ε, και καλύτερα. Δεν δίνει πόμολο να το πιάσεις. Και πώς θα το ψήσουμε. Μ' αφήνεις. Ρολάρισε. Στο ελεύθερο. Κάνε τεχνίδι. Εντάξει και μη μου τεραπάρεις. Βγεί γιοργία η Γεωργία μπαλάτσα τα καπούλια της και του χαμογελάει το Εφραίμι. Έχεις καλά. Να κάτι ζούπα, να κάτι μου τον μπάζι μέσα Κάνει και γνωριμίες με το νιόνιο Αξάδερφός μου από εδώ Πέντε κουβέντες, σηκώνει το αξάδερφος Έχω εργασία να πούμε, πιανοβάρδια στις δώδεκα Κάνει και γεωργία το πονηρό και ανοίγει τη ρόμπα της Μετά το φυσάει εξάτμιση και παγώνει καρδιές Τι έχεις, τι να έχω μια γυναίκα μόνη τη στην να αυτήν Λέει και ένα παραμύθι να που μου άντρα στης την και έφυγε να πάει καρβουνιάρι στο Βέλγιο του σκίζει την καρδιά του Εφραίμη Δεν περνάς και εσύ να τα λένε. Έλα το βράδυ έχω κρέας με μπάμιες Κρέας με μπάμιες δεν είχε, θα πέρνει από το μάγερα Έφυγε ο Εφραίμης και δεν είχε το μυαλό του να πουλήσει καρπούζα το είχε στη γεωργία Το σκόλασε νωρίς, μπήκε στο μάστελο να κάνει μπάνιο «Πήγε για αξούρες, έβαλε τα καλά σου, αγόρασε και γλυκά κατά στο δισκάκι και να σού. Ε, φάγανε, ωραία να ήπιανε και κάτι κρασά, στέναξε γιορτιά Γεωργία και του την έριξε. «Γιαίνεται να σου δώσω κάτι καρπούζα να μου τα φυλάξεις στην καμερί σου. «Καρπούζα, ναι, θα σαπίσουν». Τον αγκάλιασε η Γεωργία και του τράβηξε ένα φιλί, που από αλήθωρα ισιώσανε τα μάτια του. Σε περί Λες τώρα όχι έτσι και σε φιλήσει βεντουζάτα μια κοντζά μου Γεωργία. Ό,τι θέλεις και ό,τι γουστάρεις Εδώ θα μου τα φάνε έκανε η Γεωργία. Ενώ άμα τα έχει εσύ θα έρχεται ο ξαδερφός μου και θα παίρνει ένα καρπούζι κάθε πρωί. Είναι πολλά. Καμιά δεκαριά. Άμα είναι άγουρα κρατάνε κάμποσε μέρε. Άγουρα θα είναι να τα φέρει τα ξημερώματα. Πού να του κόψει το πονηρό του μουσμούλου, Σου λέει έτσι θα είναι. Κι ο νιόνιο να πούμε που περίμενε το καλό έχει στη γωνιά, Πήρε σήμα και αμολύθηκε εκεί φυσά. Καθίσανε το λοιπόν τώρα με τον κύριο Έμπορα και ανοίξανε τα καρπούζια. Ανοίξαν, τα διάσανε από ψύχα και τα γεμίσανε χασίσι, καλά διπλωμένο σε του. Μετά, μα να πούμε, πιάσανε και κολλήσανε την κοψιά, Μήτε που φαινόταν έτσι που τα μαστορέψαν πρωι Πρωί-πρωί, να σου ένα αυτοκίνητο και τα ξεφόρτωσε του Εφρέμι τα φρούτα. Τα έχουμε βάψει κόκκινα να τα ξεχωρίζει από τα δικά σου. Σαν πω του φανήκανε βαριά του Εφρέμι. Το βαρύ καρπούζι δεν είναι καλό. Δεν πειράζει. Εντάξει, έφυγε ο Νιόνιος και κοίταζε τα καρπούζα ο στο κορόιδο. Το λοιπόν δεν πάγαινε η καρδιά του. <Κι> Γίνεται τώρα η γεωργία να φάει καρπούζι σκάρτος <Κι> Δεν του να βλέπεις γυναίκα που τον περιποιήθηκε να την αφήσει το παράπονο. Κι δάπανω στη σκέψη το λοιπόν, να σου και του περνάει μια ιδέα μέγλα. Πετάχτηκε και πήγε στον έμπορα. Δώσε μου μπογιά κόκκινη. Πήρε τη μπογιά, γύρισε στο τσαρδί του και διάλεξε δέκα καρπούζα στο ίδιο μέγεθος. Έβαψε τα δέκα καρπούζα με τα ίδια σχέδια, μετά πήρε τα καρπούζα της Γεωργίας και τα έβαλε στο καρότσι. Θα τα πουλήσω και θα τις δώσω καλά. Φιγουράτα ήταν τα καρπούζα με το χασίσι, βγήκαν οι νοικοκυρές, τα αγοράσανε. Πάει τώρα το μεσημέρι ένας σωτήρι το λέγανε να κόψει το καρπούζι Τα ανοίγει, βρίσκει μέσα το μυστήριο του ο Σωτήρης να πούμε, ήξερα που χασήσει Το βλέπει, ρωτάει την γυρά του Μωρί που το πήρες το καρπούζι Από τον Εφραίνη το μανάβι Το ζαλώνεται το καρπούζι ο Σωτήρης, τραβάει στο τμήμα Έτσι κι αλλιώ. Κάτι τηλέφωνα, κάτι περιπολικά, κάτι βιαστικά Το γυρεύουνε το Μούσμουλο, το βρίσκουνε σ' Γεωργία στο τσαρδί Για ελάτε μαζί μου εσείς Ιδέα δεν είχε ο Φουκαράς ο Μούσμουλος Γιατί περικαλώ Για το αντίπου έχει τρούπας δύο Η Γεωργία δεν ήξερε τίποτα από το φόνο Εγώ τι ξέρω κυρία Συνόμε Ποιος σου τάφαινε τα καρπούζα Το ρωτήσανε τον Εφραίνιο Ο κύριος Νιόνιος Θε στον νεολόκληρο, αξάδερφό τη. Να σου κι ο νιόνιο Στα απόγευμα στο γεζί, και από το νιόνιο να σου κι ο έμπορας ο λεβέντη. Του κάνει λοιπόν τώρα ο έμπορας του πονηρού. Βλέπεις τι πάθαμε. Εγώ πήγα περί καλού. Ρε μαπα, από κακό μη φοβάσαι, από κουτό να φοβάσει. Και τον κουτό το μουσμουλο. Δεν τον πιστέψανε κύριε Μάλιστα Κάθεται τώρα μέσα στη φυλακή παρέα με τους άλλους Και σπάει την κλάβα του Πώς άλλο βρέθηκε το χασίσι μέσα στα καρπούζα Μέχρι δηλαδή που πάει να πιστέψει αυτό που του λένε Ότι την πολλιάζανε την καρπούζα με καναβούρι Και τους την έφτιαξε Πιάδε δε πράγματα που σου σκάρωνουν οι καρποζές ρε. Τα παιδιά της πιάτσας Από τι εκδόσεις Ερμής Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντσόγλου <Το> Μουσικέ δείξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος Ο τεχνικό ύχου Τάσο Μια παραγωγή του Γιόλβου Ευσταθείου για το τρίτο πρόγραμμα.